Δεν τα φανίζει ο θάνατος όλα. Χλωμή μια σκιά, μέσα από τι τάχτες ξεφεύγει σαν να φεγγει σπίθα. Πλάι στον πολύβουο δρόμο τη θάψαμε χτες, κι όμως ήρθε, ήρθε κατόναρ, και έγειρε πάλι η κινθεία πάνω μου, εκεί στο κρεβάτι που άγριπνος έκλεγα. Στάδια σεντόνια, από που η αγάπη εκθρονίστηκε. Μάτια, μαλλιά, όπως χθες τα φιλούσα, απαράλλαχτα. Μόνο λίγο καμμένο στην άκρη το φόρεμα, η φλόγα είχε προλάβει να πάρει από το χέρι το κρύο βυρήλιο και είχαν αγγίξει της λίθης τον άμα τα χείλη. Μα ήταν το πάθος απείραχτο και όλο ζωντάνια η φωνή, σαν να είχε λάβει αυτή σώμα πια. Και έτσι μου μίλησε. Πες ποιο κορίτσι ποτέ σε εμπιστεύτηκε Εσένα που κιόλας σε έδεσε ο ύπνος Σε πήρε και αφέθηκες Πας Ξέχασες κιόλας λοιπόν που μαζί ξενυχτούσαμε Ξέχασες κιόλας την τρέλα Το λίγνο που αργά στο περβάζει Έβγαζα να έρθει. Ή πάλι κατέβαινα εγώ στα κρυφά Ξέφευγα απ' όλα στο δρόμο να βγω που περίμενες Κι ήταν ο δρόμος στο τέρμα και εκεί οι καρδιές μας αγγίζονταν και καίγε ο δρόμος ακόμη όταν πια σηκωνόμασταν που πήγαν τώρα οι όρκοι σαν ρήμες που δέσμευαν λύθηκαν ήρθε ο νοτιάς και ανάκουστα όλα διαβήκαν και ούτε καν όταν τα μάτια μου τάσβησε ο θάνατος θα είχα κερδίσει μια μέρα αν με φώναζες πίσω Κι ούτε ακούστηκε αυλός Το κακό να γλυκάνει που ήρθε Μόνο η πέτρα Το ακάλυπτο πρόσωπο σύντριψε Κι ούτε σε είδαν ξοπίσω Απ' το ξόδι μου μόμους κυρτούς Κι ούτε στα μαύρα Οχρό και κρυφά να δακρίζεις. Πέρα απ' τις πύλες Δεν να άρθεις Μα ως το κατόφλι Πιο αργά θα φτανα αν ήσουν κοντά μου, εσύ. Ω α καλούσε οι τέχνη σου ανέμου να θρέψουν τη φλόγα, νάρδο που κάνει για λίγο να χαίρομαι. Α Άσπρα λουλούδια και ωραία που στέριαζε να ρίγνει ή έστω μια ιδρύα να σύντριβε πάνω στο μνήμα μου. Κι όμω προπέρτιε πώ να σε ψέξω, αλλιώ με πενθεί. Μες στα βιβλία που έγραφες μόνοι βασίλεβα Κι Ρωκο, που θα έσπαγε Αν σπάει το νήμα που κλώθουν οι μοίρες Παίρνω και η αλήθεια που λέω ασπραίνει τον κέρδερο Στάθηκα πάντα πιστή Σ' ό,τι Ψέμα αν είναι Φίδιας γυρεύονται φρίκι κι ασμίγουν στον τάφο μου Κι όση αγάπη είχα δώσει Τον άδει κυρώνεται πάλι Πάλι πολλώνεται. Εσύ γιατί να σου πιστός. Μόνο μια χάρη ζητάω αν όλα δεν ξέφτησαν κιόλας κι αν με τα ξεύτια μιαν άλλη αγάπη δεν ήφανες. Κάψε τα ποίηματα που έγραψες τα είχα μένα και πάψε λάμψη από τη φλόγα να παίρνεις που πάντοτε με κέγε. κι τον κισό μακριά από το μνήμα. Τριγάει τον πόνο μου. Μέσα στα στήθη μου ρίζωσε Πάχαρος, μαύρος. Κάπου κοντά στο ποτάμι, κοντά στο νερό που δροσίζει, κάτω από τον ήλιο που δεν κιτρινίζει το Φίλτισι, στήσε μια στήλη και γράψε επιτύμβιο να το διαβάζει, όποιος καλπάζοντας φεύγει και μπρος του περνάει. Σαν το χρυσάθι θα μένει εδώ, κείτε η κινθία διαβάτη. Δόξα στην όχθη που τέτοιον κρατά θησαυρό. <Τι> Οσοι έδωσαν τέλο στη ζωή του, Αθώοι που όμως μίσησαν το φω. Τον πάνω φρικτό κόσμο που ποθούν τώρα, τα βάσανα, τη φτώχεια, τη στιγός, εννιά φορές τους δένουν τα νερά. Και γύρω, όπου στραφεί το βλέμμα, απλώνεται του οδυερμού η κοιλάδα, έτσι τη λένε. Εδώ είναι αυτή που ο έρωτας κατέλησε, κρυμμένη στις μυρτιές, σάφαν τους δρόμους, με το μαράζι του έρωτα ακατάλητο. και εδώ, μέσα στο δάσος, ήδη εδώ πλανιόταν. Κοντοστάθηκε ο ήρωας της τρία, και έναν ίσκιο μες τους ίσκυπους. Τη γνώρισε, όπως βλέπει το φεγγάρι, να βγαίνει αρχή του μήνα, από τα σύννεφα και μέρωτα και δάκρυα την προσφώνεις αλήθεια ήταν λοιπόν είπαν πως έστρεψες το κοφτερό σπαθί στον εαυτό σου. εγώ φταίω γι' αυτό κι όμως στορκίζομαι στάστρα άστρα και στους θεούς αν εδώ κάτω μετράει η ύπαρξή του. άφελά μου σάφισα, ήταν το δικό του θέλημα το ίδιο που με στέλνει εδώ στα σκότια, στους ίσκιους και στα γκάρια. Πώς μπορούσα να ξέρω αν έφευγα τι πόνος θα ήταν για σένα. Μα πού στάσου, κοίτα μου, δεν γράφει η μοίρα να ξαναβρεθούμε. Έτσι μιλούσε και έκλαιγε ο ενία. Το βάρος να σηκώσει από την ψυχή του, μα εκείνη, ήταν στραμμένη αλλού, κοιτούσε το χώμα και στεκόταν ασυγκίνητη, όσο ο γρανίτης ή ο μαρπήσιος βράχος. Κι έπειτα, όπως φεύγει ο εχθρός, στου δάσους γρήγορα έφυγε του ίσκιους, στον πρώην σύζυγό των τον Συχεύ, που ανταποδίδει αγάπη και φροντίδα. Λάει στο ποτάμι να ξεφύγει, κι ο θάνατος την είχε κιόλας σημαδέψει, κι ήταν στις τα χορτάρια το νερόφυδο. Κι η συντροφιά τη, των δριάδων ο χωρός, έσυραν θρύνο στα ψηλά βουνα, και θρύνησαν τα όρη της Ροδόπης, το Παγκαίο, η γη του Ρίσου, ηγέτες, ο έβρος και η Ατθίδα Ορίθια. Κι κίνος με τη λύρα του έρωτα Πραήνοντας τον πόνο Αγάπη του γλυκιά Στην άδεια όχθη Την κάθε αυγή Ώστο δειλινό σε τραγουδούσε Στου τέναρου έφτασε το στόμιο Στου άδη τις πύλες Στο άλσος που τη ομίχλοι Ο φόβος Ήρθε στους νεκρούς Στον βασιλιά τους Καρδιές ανάλγητες Ψυχρές Μα το τραγούδι του Τη άγγιξε, και από το έρεβο συνέρεαν Τ' άφεγγα είδωλα, οι σκιές, πλήθος αρύφνητο, Πουλιά που φτάνουν να κρυφτούν στις φιλοσιές Με το χειμώνα τις βροχές ή με το σούρουπο Μανάδες, άντρες, ήρωες που τη ζωή σπατάλησαν Ακόρια, ανήμφευτα κορίτσια Νέα παιδιά που τα κυδέψανε οι γονείς τους Τριγύρω, μαύρη λάσπη, καλαμίες φρικτές του κοκκίτου το έλος, στάσιμα νερά, και τη οι εννιά περιστροφές τους δέν. Κιώς και τα δώματα σαστίσαν του θανάτου, κι οι ευμενίδες με τα φίδια στα μαλλιά. Τα τρία στόματα άνοιξε έκπληκτός ο κερβέρος, κι έμεινε ακίνητος του ηξίων ο τροχός. Κι ένα που τώρα επιστρέφει και βαδίζει, προς τις πνοές του πάνω κόσμου και Ευρυδίκη, στα χνάρια του, αυτόν τον όρο η Μπερσεφόνη έθεσε πίσω δίνοντάς την και ξεχάστηκε, ας βρει συγχώρεση, αν ξέρουν οι ψυχές να συγχωρούν και στράφηκε την Ευρυδίκη του να δει που ήδη αντίκριζε το φως της μέρας. Με μιας ο Άδης το συμβόλαιο διέριξε, Τριπλή βροντή από τα έλη του αόρνου ακούστηκε. και αυτή του λέει «Ποια τρέλα ορφαία, μα φάνησε και χάνεσαι». Πίσω με διώγνει μοίρα σκληρή. Ο ύπνος σκέπασε τα μάτια μου και σβήνουν. έχει γεια. Η νύχτα η αξιμέρωτη με παίρνει. Αδύναμα τα χέρια μου σου απλώνω, μα είμαι ξένη κιόλα. Κι όπως ο καπνός, ξεφτάει στον άδειο αέρα, έλειωσε και σκόρπισε. Κι άλλο δεν είδε αυτόν που γύρευε με ίσκιους λόγια να αλλάξει και αγκαλίε, και δεν τον άφηνε του άδειο περαματάρης να γυρίσει. Πού να προστρέξει. Την αγάπη του ξανά την πήραν. ποιου θεούς ο θρήνος του να αγγίξει. Ψυχρή με τη στιγό στη βάρκα πλέει εκείνη. Κι έκλεγε κίνος, πλάι στο έρημο το κύμα, κάτω από τα απόκρυμνα, από τα βράχια. Για έπτα μήνες, λένε, στις παγιέρες σπηλιές μυρολογούσε. Θεριά ησυχάζαν. Δρεις σαλέβαν στο τραγούδι του, όπως πενθεί τις φιλοσχές και η φιλομήλα, για τα μικρά της, που ως ευγολάτης ο άκαρδος τάρπαξε αφτέρουγα ακόμη απ' τη φωλιά τους. Μέσα στη νύχτα ξαναπιάνει το πικρό τραγούδι και παντού απλώνεται ο καημός τη. Ο Ιμένεος και η Αφροδίτη δεν απάλιναν τον πόνο του. Μόνος πηγαίνει μες τους πάγους, στα αγκιοτοχιώνι και ως τα πέρατα της γης. Τα δώρα του Άδη και την ευρυδίκη του θρηνή και μοιάζει η πίστη του με καταφρόνια για τις γυναίκες των κυκώνων, τα όργια τους, τα βακχικά και αυτές τον σπάραξαν. Τον σκόρπισαν. Μα κι όταν την κομμένη κεφαλίκυλα ο Ιάγριο Σεύρο στα νερά του, η παγωμένη γλώσσα καλεί την Ευρυδίκη, και η φωνή, Αχ, Ευρυδίκη μου, πετάει με την ψυχή του και αντιλαλούν τριγύρω οι όχθε, Ευρυδίκη.